Συμμετείχα για λίγα λεπτά στην χθεσινή σύσκεψη μέσω Skype, διότι λόγω απαγοριστικού δεν μπορούσα να παραβρεθώ στη συγκεκριμένη ε, πολύ σοβαρή σύσκεψη όσον αφορά το μέλλον, ε, των νησιό μας και τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος. Ε, θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει λάβει ήδη της ε, αποφάσεις ε, είναι Ελειμένες οι αποφάσεις δημιουργίας κλειστών κέντρων. Αυτό ε, υπόθηκε από τον κύριο υπουργό, τον κύριο Στεφανή εχθές και μάλιστα όσο αφορά το νησί μας ε, προβλέπεται η επέκταση της μεγάλης δομής στα αλέπιδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και στο ερώτημά μου βέβαια ε, τι, θα γίνει με τις, τι θα γίνει με τις άλλες δύο δομές που λειτουργούν στο νησί μας ε, δεν έλαβα απάντηση αλλά εδώ τίθενται πάρα πολλά ερωτηματικά. Καταρχάς, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα αιτήματά μας, τα δίκαια, δεν σημαίνει και ε, τρόπος αντιπαράθεσης. Ε, δυστυχώς, ερχόμαστε σε αντιπαράθεση όταν δεν ε, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι να συναποφασίσουμε, διότι εμείς έχουμε το πρόβλημα, εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα καθημερινά ε, για το τεράστιο αυτό πρόβλημα που θα έπρεπε να μα ενώνει και όχι να υπάρχουν αυτές οι αντιπαραθέσεις. Mm -hmm. ε, λοιπόν, ε, να σας πω, αφού είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως ε, τα είπε ο κύριος Υπουργός, ότι θα δημιουργηθούν κλιστές δωμάτια, γιατί μου, ο, τον κύριο, κύριο Κόνσελα εννοείται. Για, το, για τον κύριο Στεφανή, για τον, για τον κύριο Στεφανή, ναι, για τον κύριο Στεφανή, ε, θα δημιουργηθούν, ε, κλειστές δομές. Θα υπάρχει αποτροπή νέων ρο, ε, ροών, νέων αφήξεων ε, αλλά και επαναπροωθήσεις γιατί η κυβέρνηση σήμερα που μιλάμε δεν προχωράει σε ε, επαναπροωθήσεις και αποσυμφόρηση στο νησίό μας. Είναι ένα ερωτηματικό εύλογο ε, και τι θα αλλάξει όταν δημιουργηθούν τα κλειστά κέντρα που δεν αλλάζει σήμερα. Δηλαδή όταν λειτουργήσει το κλειστό κέντρο θα λειτουργήσουν, πιστεύετε, εσείς οι προ προς Τουρκία. Σας διαβεβαιώνω όχι.